Τα απόστολε. Έλα! Είσαι καλά? καλά! Λοιπόν, ένα χρόνο συμπληρώνεται από όταν σε είδα live στο Γόλο Και τώρα το μαγαζί δεν υπάρχει. Τώρα το μαγαζί δεν υπάρχει. Πολύ σωστά. Και θλίβομαι βαθύτατα. Και δεν τότε, υπάρχει από τι πλημμύρε, το... να το πούμε πιο σωστά. Έσπασε Α, το ρέμα το πλημμύρι, εκεί μέρα Ακριβώ. Δεν δίνει σημασία κανένα. Ούτε το ρεύμα έχει αποκατασταθεί. Ούτε έχει μπει κανένα μέσα εκεί. Και ζητούσαν και τα μισθώματα μέχρι πρόσφατα. Τέλο πάντων. τι θέλει, φίλε? Ήθελα να σε ακούσω. Τι έκανε αυτόν ένα χρόνο που ήρθε να με ακούσει. Σαφώ ραδιοφωνικά μόνο. Εντάξει. Σε αγαπάω ραδιοφωνικά και θένα και το θύμιο. No. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα τώρα. Από την τετάρτη, 28 Φλεβάρη στο σταυρό του yeah. νότου στην κεντρική σκηνή, τσολάσε την τσόλια μπάντα, επιτελικό πάτο. Ξεκινάμε. Τέλεια. Πώς σου φάνηκε. Μάρεσ πολύ να δούμε. Λάρισα θαρύζε. Τι λάρησα, τώρα ήμασταν λάσεσα. Πριν τα χρυστούκε μα αλλάρισα. Θα oh, okay. μπάρει, δεν πήρε. Πού να πάρω χαμπάρι κανένα. Θα σίδεσαι. Δεν έχει τώρα. Λάρισα θα αργήσουμε λίγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έσω έχουμε την ευκαιρία μα στην Αθήνα. Αθήνα μου, δεν έχει Στην Αθήνα Να θύνα, έχεις. Να Και αν δεν έχεις επινόηση, λοιπόν, αυτά. Κάτι θα γίνει ρε παιδί μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τι εγώ; Τα Αγαπάμε. Ξέρεις τι θα γράφει το Πανό στο σύνταγμα σήμερα τρίτη, έ. Όχι. Και στους αγρότες. Τι θα γράφει. Καλό στο 48% τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί 48; 48, δεν του δώσα του μιτσιωτάκια. Οι αγρότε συγκεκριμένα. Όχι, αγρότη. Λένε ότι γενικά μέσω όρο δώσαμε 48%. Θε 45% 41% 45. δεν είναι οι εκλογέ. Όχι, σαν αγρότε. οι αγρότε, αυτό σου ρωτάω. Σαν Σαναγρότε, ναι, του δώσατε 48%. Ε, μπορεί ε, να έρθει 52%, τώρα, που ξέρει. Εντάξει, καλώ σουρίζουμε το 48% που ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω να έρθουν και καλό.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 Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Αποσχόλησε. Ναι. Κοίταξε, εγώ πολλά χρόνια θέλω να σου πω δύο πράγματα μόνο. Πες. Καταρχή, έχει να κάνει με αυτόν τον τύπο εκεί πέρα, εμπάσχευτο στην Κόρινδο. Ε, ζούμε παλαιοχριστιανικά και είμαστε και ρωμιοί. Πράγμα που σημαίνει όχι Έλληνε. έχουν βγει όλοι οι κροκόβιλοι και κλαίνουν για έναν άνθρωπο που ζει στην τρόλη, κακός βέβαια. Αλλά δεν βλέπουν του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 Στα χέρια σας είναι Ναι, κύριος Απόστολος. Ο ίδιο. Επιδίκη. Τι από τον κύριο πόσο σπίτια στο ρεσί. Παραγνωριστήκαμε, μου φαίνεται. Δείς και η κατάσταση είναι εδώ, δηλαδή χαλάρητη. Η συμμετοχή του είχαμε ένα πρόβλημα F35, δηλαδή γαμότου. Γιατί να τα φάρμακα που δεν έχουμε 35 να είμαστε F35, δηλαδή. Τι F35? Αυτό που πετάει. Ψηλά. Ε, ναι, από το, wow, πήραμε εμεί F35. οι F35 η φάρμακα ρε μαλάκα! Ο άνθρωπος θα ο άραστος α... μπορεί να χρειαστεί φάρμακο στη ζωή του πρέπει να το βρει! Αυτό φάρμακο δεν είναι δωρεάν! Δεν βγαίνεται! α πάθω, ξέρω τι είναι να πάω. F35 που νιώσεις ε... και θετικά υπερήφανος, θα γίνει 25 μεθ' αύριο, θα πετάνε από πάνω, θα τα κοιτάξει για να συγκινήσαι! Ε, Ενώ, άμα πάρεις πέρυσι... στο ταμιφλού, τη συγκινήση σου δίνει! <Ρερκοί> Ε, μου, τι κάνει. Καλά, είσαι Δημητράκης εδώ, Δημητράκης Πού είσαι Δημητράκη, χαμένο εσύ. Ε, εντάξει, δουλειές Λοιπόν, όσον αφορά για το νομοσχέδιο για τα μόπιλα ζευγάρια. Καταρχήν, το ζήτημα είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο. Δεν είναι έτσι απλό. Αλλά να κάνω μια πολύ μικρή έτσι α πούμε τοποθέτηση, ας την πούμε. Το βασικότερο από όλα που προκύπτει είναι ότι θα μπορεί πλέον να εμπορευματοποιηθεί ο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 Ένα σάκο βλέπω τα βάζεις κι εσύ Αυτό δεν παίρνει ένα σάκο ακριβώ. Ένα τηλεφώνημα τώρα τι να σου πω άλλο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 από λίγε μέρες ανέβηκε με τα μουσική στην Άουσα. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες βαλάνε φωτιά εεεεεε βάλανε φωτιά πήγαικε στη βάρκησα. Η συνδιάσκεψη τη Βάρκισσας κατελήξαμεν τη στην κατωτέρου συνομολογική σαν συμφωνία αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμει αντιστάσεως και συγκεκριμένο στο Ελλάς Καλά έκανε. Αυτές οι μαλεκές... Εμά μα μας περιφρόνησε και δεν ήρθε στην Οξυνέα Καλαμπάκα. Δεν πειράζει. Είχατε τραγούδια με την Οξυνέα Καλαμπάκα. Και τραγούδια είχαμε, και γιορτέ και πανηγύρια είχαμε, και επέτειο είχαμε και μνημόσυνο είχαμε. Ελπίζω του χρόνου στην επέτειο, να μα κάνει την τιμή. Θα με αφήσει τώρα να τελειώσω το. Ε, λίγο σύντομα μα γίνεται. Ναι. Η μάχη τη Οξυνέα είναι ένα ιστορικό γεγονό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί παράδειγμα λαϊκή αντίσταση με συλλογικό και νοτικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά όμω δεν έτυχε τη αναγνώριση και τη προβολή που τη αρμόζει. Με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστή Το παλινό παράγονω για την τοπική κοινωνία. Τα γεγονότα τη κατοχή κρίνονταν με τα γυαλού του ενφιλίου πολέμου. Τα λεύσει Γενικά... απαιτό ή τα διαβάζει από κάπου. Θα διαβάζω αυτά τα. Όλα που, πες πες είναι... που είναι εδώ διαβάζω και εγώ μη κάθομαι τώρα να σα κόμει. Θα κάνουμε book stories πώ το λένε. Θα ακούσουν χιλιάδε. Άλλοι την υποτίμησαν φοβούμενη την αναγνώριση τη φιλοπατρία των αριστερών. άκουσα Φιλοπατρία των αριστερών. Άλλοι απέκρεπια λεπτομέρειε προκειμένου να κοιθούν, ενώ του μπέρνε το γεγονό ότι υπήρχε συνεργασία. Αντίθετων πολιτικών παρατάξεων Ελπίζω να ευαισθητοποιηθούν Παρακινηθούν οι κατάλληλοι φορείς, Ώστε να συμπεριληφθεί η μάχη Στην ύλη των σχολικών βιβλίων Και να διδάσκεται στους μαθητές στο σχολείο μας Ως παράδειγμα ενότητας και γενναιότητας Άκουνας είπα και ένα νέο Λοιπόν, σφέγγω για το Πανεπιστήμιο της Βανταναμέρα. Βανταναμέρα. Θα σου λήψω μερικές μέρες Θα τα πούμε ότι θα γυρίσω Σ ira bom padre era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 δεν μπορώ. Αυτά. Ναι και καλά έχετε κολλήσει εκεί με την ανθρωπιά. Ότι πρέπει να υπάρχει ανθρωπιά. Γιατί? Yeah. Αυτά είναι τα το κολύματα του κουκουέ με τι μαλακίες Του ανθρώπου και του ανθρώπου. Του βλέπει του ανθρώπου. Σε με προδίδουνε. Κα... Τι να το κάνει. Με την ανθρωπιά, ε, και με του ανθρώπου. Δεν ανθρώπ... έχει να εμπιστευτεί, παιδί μου, κανέναν. Α, ναι. Ε, τώρα... ε, λοιπόν, θέλω να συνεχίσω και να πω ότι είναι εναντίον τη απανθρωπιά των ρατσιστικών πρακτικών προ του και μάλιστα έχει κάνει και συγκεκριμένε ενέργειε για το ζήτημα αυτό. Oh. Ο λόγο του. Ρίχνει φω σε βάθο τη στιγμή που διάφορε διαστάσει κρύβονται. Τι διαστάσει, όταν λέμε? Θα ακουστεί ένα παράδειγμα παρακάτω. Όχι, ο επιστημονικό λόγο λέει πολλά με τα οποία φωτίζονται οι διάφορε πλευρέ που κρύβονται. Α πούμε, λέει ότι. Τώρα, η... γιατί το πάμε εκεί. Δεν εννοώ, μου διαβάσετε τι 13 σελίδε του ριζοσπάστι. Εντάξει, το πιασα. Όχι, τελειώνω, τελειώνω. Τελειώνει, ε... τελειώνει. Θα μπορούσε και το κουκούι να ψιμολογήσει.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 Κάπου και λέει, θα Τελειώνει, ο... αλλά πάει πολύ ώρα που τελειώνει. Ναι, λέω... Από αναβολή σε αναβολή με πα. Είπα λοιπόν ότι χάνεται για το παιδί η αντανάκλαση τη βιοκοινωνική πραγματικότητα για το παιδί που στερείται είτε τη μητρότητα είτε τη ματρότητα. Και τελειώνω με την εξή α τιμούμε απορία εντό εισαγωγικών η λέξη. Ο λόγο αυτό είναι οπισθοδρομικό, είναι όπω αυτό των διάφορων οπισθοδρομικών δυνάμων, είναι σκοταδιστικό. Ή είναι διαφωτιστικό, Ναι, ναι. Και ε, τελείωσα. τελείωσα τελειώνει. Να... Τα τελευταία δέκα λεπτά τελειώνει όμω. Για να σα ευχηθώ. Χαρά δεν βλέπουμε. Και, ε, τελείωσα. Τελειώνω για να ευχηθώ και σε σένα και στο θύμιο δύναμη ή να συνεχίσετε με δύναμη. Γεια. Άντε, γεια. Και κάτι άλλο. Οι αγρότε μαζί με του φοιτητέ και το πάμε πρέπει να ξεσηκωθεί να κατεβάσουν τον κόσμο τα εργατικά κέντρα μαζί με του αγρότε. Όλοι στο Σύνταγμα. Όλοι υποφέρουν από παντού. <χει>